Η Ιστορίες που ακούγονται στο Culture. Έλα, κουλτούρα μελαμβάνει, είμαστε τέλο Παρίς. Σήμερα λοιπόν, ήθελα να ασχοληθώ με το θέμα τη προσβασιμότητα. Αλλά όχι με την έννοια τη προσβασιμότητα στα λάθο μα πεζοδρόμια, στι λάθο μα ε, ζωέ. Ήθελα να μιλήσουμε για την προσβασιμότητα και στην τέχνη. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φωνή, έχουν πρόσβαση σε όλα, αλλά εδώ υπάρχει και μια ομάδα ή ενδυνάμει που έχει φροντίσει με τον τρόπο τη. Να έχουν πρόσβαση και στα καλλιτεχνικά δρόμενα και άτομα τα οποία εδώ τώρα Ελένη Δημοπούλη θέλω τη βοήθειά σου. Ανάπηρα άτομα. Ανάπηρα. Γιατί φοβόμαστε να το πούμε ανάπηρα και ε, έχουμε μπει σε, μια, σε ένα λεξιλόγιο μη τυπικού. Ο μη τυπικό άνθρωπος δηλαδή μενα με ενοχλεί. Ε, δεν έχω απάντηση σε αυτό. Χαίρον. Δεν είμαι να ειδική. Ε, συνήθως κάνω πολλά, πολλά λάθη στον τρόπο που εκφράζομαι για το θέμα. Και σαν ομάδα κι εγώ η ίδια έχω επιλέξει το ανάπηρα και μία ανάπηρα άτομα για να ε, εκπροσεπείται η ομάδα. Η Ενδυνάμει. Η ομάδα Ενδυνάμει. Που δημιουργήθηκε από... το 8 από ό,τι Δημιουργήθηκε ξέρω. το 2008 στη Θεσσαλονίκη γιατί πολύ, επειδή κατεβαίνουμε πολύ και δουλεύουμε πολύ στην Αθήνα με τις παραστάσεις μας και όχι μόνο... Και με τις ομάδες χορού και τα λοιπά θεωρούν ότι είμαστε Αθηναίοι ε, Το είχα σίγουρο ότι σας ήταν Αθηναίοι να πω την αλήθεια Όχι. <laughs> Όχι, είμαστε Θεσσαλονίκη. Εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη Όλα τα μέλη της ομάδας ζουν στη Θεσσαλονίκη Και στις δουλειές που κάνουμε Όταν ε, τα μέλη της ομάδας που έχουν μετακομίσει Επειδή είναι ηθοποιοί καλλιτέχνε στην Αθήνα Ανεβαίνουν πάνω στη Θεσσαλονίκη Για να δουλέψουμε όλοι μαζί εσύ Σταύρο Καπετάνιο Πώ αποκαλεί τα άτομα Με ειδικές ανάγκες Ανάπηρους, μη τυπικά Ποια είναι η αποψή σου και η τοποθέτησή σου Λεξιλογιακά Ξέρω εγώ με τα ονόματά τους Αν χρειαστεί να τους αποκαλέσω ε, Χαίρετε και από μένα Χαίρετε, χαίρετε Έχεις εμπλακεί και εσύ τώρα στο τελευταίο project Ακριβώς Του εν δυνάμει, ομάδα ομάδας Το ε, είμαι ο ε, τρέχω ένα χώρο, ε, μια πρωτοβουλία θα έλεγα βασικά στην Κυψέλη, λέγεται OK Initiative Space. Ε, είναι ένας χώρος με κατεύθυνση στη σύγχρονη τέχνη, παρουσιάζει ε, διάφορα project, περιβάλλοντα ε, από νέους δημιουργούς ε, Gen Z και Gen Y ας πούμε, ε, που έχουν γεννηθεί ας πούμε μετά το 90 κυρίως. Ε, και κάπως ο Ζήσις, ο Ζήσις που συσχετιζόταν με την ομάδα ενδυνάμεις στη Θεσσαλονίκη ο Ζήσις Μπλιάτκας είναι οικαστικός ε, και έκανε mentoring ας πούμε ήταν κάπως σαν δάσκαλος γραφικής καστικών στην ομάδα ενδυνάμει ε, εμείς κάναμε μαζί το μεταπτυχιακό στιγκαλών τεχνών, οπότε το γνώριζα ε, πριν κάποια χρόνια, δηλαδή είχαμε μια πολύ κοντινή έτσι, σχέση και επαφή, μετά αυτός τώρα ζει στην Άουσα, <χω> αποκέντρωση, <χω> ε, οπότε πήγαινε, έρχόταν ε, Θεσσαλονίκη για να ε, κάνει αυτές τη, τα, τα μαθήματα ας πούμε ε, και μου έδειξε ε, δουλειέ των παιδιών ε, και συγκεκριμένα και, μια, και τις δουλειέ της Λοξάνδρας της... Αυτό με τα ζωά ε, Ζωά, ζωά και πόρτες αυτό, αυτό. αυτό είναι ο τίτλος που έδωσε η ίδια η Λοξάνδρα ε, Τα ζωά, ζωά και πόρτες που μόνο ζωά, ζωά και πόρτες δεν θα δεις ας πούμε στην έκθεση ε, και οπότε σκεφτήκαμε να γίνει ένα έτσι σπονδυλωτό project ε, που θα συμπεριλάβει όλη την ομάδα εν δυνάμει σε τρεις φάσεις από σε την Σε τρεις φάσεις ακριβώς. Η πρώτη φάση είναι ένα residency της καλλιτέχνιδας στο χώρο του OK, που ζωγραφίζει επί δέκα μέρες και βγάζει τα έργα που μετά θα τα παρουσιάσει σαν μια ατομική έκθεση ε, που βέβαια γύρω από αυτήν υπάρχει μια ομάδα γραφιστικής που είναι, ε, απαρτίζεται από άλλα άτομα του εν και την ιό επίσης που κάνει τα γραφιστικά ε, την ομάδα παραγωγής την ομάδα ε, social media και το καθεξής που είναι και άτομα της που ό, όλα παράγουν έτσι, ένα creative content ε, Στη δεύτερη φάση θα φτιάξουμε κάποια συμμετοχικά έργα ε, που θα γίνει αυτή τη βδομάδα το open call ε, για καλλιτέχνες-καλλιτέχνιδες ας πούμε ε, online και θα πάλι με, υπό την ας πούμε, καθοδήγηση ε, κάποιων καλλιτεχνών θα δημιουργήσουμε μέσα στον χώρο κάποια συλλογικά έργα και σε μια τρίτη φάση όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί ταξιδεύει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ας πούμε, σαν καραβάνι. Αποκέντρωση. <laughs> αποκέντρωση. <laughs> Για να καταλήξει στην έδρα του ενδυνάμισης Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Ε, αυτή είναι η ιδέα. Η ιδέα δεν είναι ότι κάνουμε μια συμπεριληπτική ας πούμε, έκθεση ή κάτι τέτοιο, ε, είναι ότι πραγματικά ε, κάνουμε μια έκθεση σύγχρονης τέχνης ε, με, σε συνεργασία με την, με την ομάδα Ενδυνάμε. Ε, δηλαδή και βλέπουμε πραγματικά πράγματα στην καστική φόρμα ε, που αναδύεται ας πούμε, πέραν του conceptual. Δηλαδή... Η ικανότητα πέρα της ικανότητας. Ένας κριτικός δηλαδή, τέχνης από αυτούς τους περισπούδαστους άμα mm -hmm. έβλεπε ένα έργο της Λόξη, πούμε. Mm -hmm. με ένα άλλο παιδί... Δεν χρειάζεται νομίζω να είσαι περισπούδαστος. <laughs> Τα έργα της ε, πραγματικά σου φαίνονται πάρα πολύ ε, bold, πώς λέτε, έτσι, πολύ δυναμικά, ε, πολύ με αυτοπεποίθηση. Βλέπεις την αυτοπεποίθηση στη Στην πινελιά, πινελιά δηλαδή, ε? Στα χρώματα. Ε, σου ανοίγει η όρεξη να ζωγραφίσεις και σε ο ίδιος ας πούμε. Ε, και εκεί είναι νομίζω ε, μια απάντηση στο να, να δούμε μέσα της τέχνης της Λοξάνδρας ας πούμε. Δεν, είναι, δεν σχετίζεται ότι είναι ένα άτομο με αναπηρία και γίνεται η τέχνη Ούτε να συγκρίνω με άλλους καλλιτέχνε. τέχνες Και μπορεί να, αν θέλει κάποιο να συγκρίνει, μπορεί να συγκρίνει Αλλά μπορεί και άλλο άτομο με αναπηρία να μην ζωγραφίζει έτσι όπως η Λοξάνδρα Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι και ένα πυρηνικό στοιχείο της Λοξάνδρας Έτσι ότι έχει σύνδρομο Down Αλλά είναι και πυρηνικό ότι είναι στη Θεσσαλονίκη Είναι πολλά στοιχεία η Λοξάνδρα είναι ζωγράφος, αυτοδίδακτη, είναι και performer, οπότε η Λοξάνδρα είναι όλα αυτά και είναι οικαστικός. Τη, τη Λοξάνδρα έτυχε να την γνωρίσω και κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο καλλιτέχνης, γενικά, είναι και επαγγελματίας καλλιτέχνης. Ε, με ωράρια, θέλει να είμαστε στην ώρα μας, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Οπότε θα ξαναπάω τώρα στη πρωτεύουσα. <Και>, και να ρωτήσω ρε, Ελένη, να σου πω, εσύ το 2008... Έφτυξε στην ομάδα ενδυνάμει. Η Όχι πιε... μόνη μου. Όχι μόνη σου, ε. <laughs> Πόσοι είσαστε, γιατί άκουσα εδώ Είμαι... πριν από το Στάωρο, είσαστε Ή... τι δυνατό. Η... η ομάδα ιδρύθηκε νομικά και τυπικά και ουσιαστικά από μένα και τη Μαρία Ιωαννίδου. Ε, και από δίπλα ο πιο σφιχτός περίγυρος ήταν ο Ρίτσαρτ Άνθονη, η Ντόρτε Βέρε, ε, γιατί δεν χρειαζόταν να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα αν υπήρχε κάτι το οποίο θα ήταν συναφές με αυτά που αναζητούσα εγώ, όχι εγώ ίδια προσωπικά, αναζητούσα η Λοξάνδρα να έχει. Γιατί καλά τα λέμε και ωραία τα λέμε, αλλά ένα άτομο με αναπηρία ή ένα άτομο όπως θέλετε πείτε το, ο Γιάννης, μια και ο Σταύρος είπε ότι φτάνει το όνομα, κατά τη γνώμη μου δεν φτάνει, ε, έχει... Ε, πολύ συγκεκριμένες ανάγκες, πολύ συγκεκριμένες προσδοκίες, φιλοδοξίες είναι ένα άτομο εν να κατακτήσει ένα κόσμο και δυστυχώς κοινωνικά και, και κοινωνικά ε, αυτό δεν, δεν, δεν, δεν μπορούμε να το πετύχουμε αν δεν διαμεσολαβήσουν κάποιοι άνθρωποι που ανοίγουν αυτές τις πόρτες που αγωνίζονται για αυτό το δικαίωμα γιατί εγώ αν μιλήσουμε τι είναι ανάπηρος και τι δεν είναι, θα έλεγα ότι ανάπηρος είναι αυτός που δεν έχει ε, τη δυνατότητα να έχει όλες τις επιλογές που γεννάει η καρδιά του να έχει. Χρειάζεται έναν άνθρωπο να μεσολαβεί γι' αυτόν. Ενώ εσύ, εγώ κτλ. είναι στο χέρι μα. Η Λοξάνδρα δεν μπορεί να πάρει το αεροπλάνο να πάει στο Σίδνεϊ να δει την αδελφή τη, όσο και αν το επιθυμεί. Δεν θα την αφήσουν κιόλα. Όχι. Αν την αφήσουν, την αφήσουν. Α μην βάζουμε τέτοια. Ναι. Μιλάω για μεγάλα πακέτα. Δεν μπορεί να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι μόνη τη. Ναι. Μιλάω για μεγάλα πακέτα. Δεν μιλάω για το καταλαβαίνω ε, πολύ καλά ότι την ισοτιμία και την ισονομία και την συμπερίληψη και όλα αυτά αλλά όταν πρέπει να, να έχει ζήσει τουλάχιστον μια εβδομάδα ολόκληρα ολόκληρη 24 ώρα με ένα άτομο που δυσκολεύεται σε όλα τα κομμάτια της ζωής σε κάποια άλλα του είναι πολύ εύκολο, κάποια είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά χρειάζονται βοήθεια δεν μπορεί να ταξιδέψουν να, μπουν, να κόψουν εισιτήρια μόνοι τους στο κτέλ και να το κάνουν ναι. κάποιοι μπορούν, η δική μου ομάδα δεν μπορεί κάποιοι άλλοι ε, άνθρωποι που έχουν δυσκολίες έχουν δυσκολίες σε κάτι άλλο αλλά στη δική μου την ομάδα στη δική μας έχουμε και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι είναι μεικτή η ομάδα δεν είναι μια ομάδα είναι νέοι ε... Τι ηλικίε δεχόμαστε ας πούμε Άνω τον 18. Οποιουσδήποτε δηλαδή άνω τον 18 θέλει να εκφραστεί. Να και εσύ μπορείς. Και εγώ που είμαι άνω των 18 σίγουρα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Σκεφτώ... Αλλά δεν, α, δεν απάντησα α, σε σηματί. αυτό που είπες. Ναι, ναι. Ότι η ομάδα ενδυνάμει δυνάμει δημιουργήθηκε γιατί παρατήρησα, όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο Σταύρος πριν, ότι εξαιτίας της Λοξάνδρας που είχε αυτό το πάθος και τη λατρεία με τη ζωγραφική και το performing και την κίνηση και το χορό, ανακάλυψα ότι δεν έχω πουθενά ένα Ακόμα από παιδάκι που ήταν ένα εργαστήρι κάπου που να μπορεί να πάει, να το εκδηλώσει, να το εκφράσει. Ακόμα και να το προχωρήσει, αλλά αυτό ήταν, ήρθε πάρα πολύ αργότερα. Αυτό, το να, όπως όλα τα παιδιά πάνε σε ένα εργαστήρι ζωγραφικής. Δεν υπήρχε χώρος για τη λοξάδρα σε αυτό. Δεν υπήρχε χώρος σε μια σχολή μπαλέτου, σε μια σχολή χορού. Οπότε ξαφνικά, επειδή είμαι και τέτοιο άνθρωπος, ό,τι δεν υπάρχει, νομίζω πως... Υπήρξε η ώρα να το φτιάξουμε. Μα έτσι πρέπει να κάνουμε οι άνθρωποι σκεπτόμενοι. <laughs> Όταν βρίσκουμε ένα κενό, να το καλύπτουμε, έτσι δεν πρέπει. Και αυτό άνοιξε πάρα πολλού δρόμου. Πάρα πολλού δρόμου και για εμά του ίδιου, δηλαδή. Και για αυτού που δεν το είχαμε ανάγκη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο ΕΔΙΝΑΜΗ γίνεται μια πολύ μεγάλη έρευνα, όχι για την συμπερίληψη, γίνεται για τη συμμετοχή. Γιατί άτομα τα οποία έχουν όλε τι επιλογέ του κόσμου. Ελεύθερα ωράρια, τα πανεπιστήμια τους Τη ζωή τους, τα σπίτια τους κτλ Τι βρίσκουν στο ενδυνάμει και, το... και είναι μαζί μας Για μένα εκεί τη θέτει η ερώτηση Και αν απαντηθεί πιστεύω ότι θα αλλάξει ο κόσμος Τι βρίσκεται, Για δώσε την απάντηση ε, Για τον καθένα είναι διαφορετικά Α, ο καθένας το Αλλά αυτό αυτό που Αυτή είναι η... Η... Το ερώτημα που πια Εγώ προσωπικά μετά από τόσα χρόνια ε, Θέτω Δηλαδή τι είναι για μένα τι είναι για μένα να έχω συνάδελφο στο θέατρο, ας πούμε, τον Νικότο και να κάνω πρόβες μαζί του, ενώ είναι ένα άτομο με δυσκολίες. Με... Τι, τι βρίσκω, τι, τι με γοητεύει, γιατί το κάνω, σε καμία περίπτωση από φιλανθρωπική διάθεση. Κάτι πιο βαθύ υπάρχει και αφού εγώ το αναζητώ αυτό, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη Λοξάνδρα. Ε, ε, εγώ δεν μπορώ. Λοξάνδρα... Έχω, ανάγκη. Ναι. έχω ανάγκη το, το, το πως ξυπνάει και χαίρεται τη ζωή, έχω ανάγκη αυτή την επιμονή της, τώρα θα ζωγραφίσω, τώρα θα κάνω αυτό, αυτό θα γίνει και όχι αυτό ε, που μας κινητοποιεί όλους να, να δουλεύουμε με έναν άλλο τρόπο ε, και αυτή η φοβερή ε, νοημοσύνη της η οποία ε, γυρίζει και λέει πολύ απλά πράγματα, άκου δεν θέλω να σε βλέπω λυπημένη, τέλος. Καλή εδώ, ημέρα μου είχε πει. Είναι... Μου είχε πει ναι, να θέλω... σου πω: Δεν σου πάει αυτή, την μπλου... αυτή η πλούζα, δεν σου πάει. Ναι, μου είχε πει Θέλω αυτή... εμένα... να σου πω: Κοιτάει αισθητικά, κοιτάει, έχει μια οπτική. Υπάρχει φως. μια ειλικρίνεια αυτό. και κάπω όλα αυτά τα, τα διάφορα πάνε Στην πλα, στο, στο τέλο. Δηλαδή, να σου βάλω λίγη αλήκη βουκιουκλάκι να περάσει καλά. Αυτό είναι μια ελαφρότητα. Που τη χάνουμε την έχουμε χάσει, εγώ τουλάχιστον. Είναι ποιητική ελαφρότητα για μένα. Και θα πάρω πιο πριν τη φράση που είπε. Είπε πριν ότι αυτά τα παιδιά έχουν ανάγκη, αυτοί οι άνθρωποι, συγγνώμη, όχι παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη κάποιον να του βοηθήσει. Αλλά σε αυτό το project εσύ του άφησε να κάνουν όλα μόνοι του. Να κάνουν τι συνεννοήσει. Στον Gadit 2 το project. Ναι. Για... Αυτό ήταν μια... μια... ένα καινούριο τρόπο δουλειά που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε που τον επιμελήθηκε, ο το συντόνισε και τον σκέφτηκε ο Νέλσον Λούκας, που είναι όλη η ιδέα και ο συντονισμός και η κινητοποίηση και τα λοιπά είναι πίσω από αυτό, στην οργάνωση, στην παραγωγή, παντού. Εγώ στην αρχή όταν μου το περιέγραψε ο Νέλσον, λίγο τρόμαξα. Πίστευα ότι αυτό, οκ, okay, δεν γίνεται. Αλλά επειδή, αν και είμαι... Είμαι πλέον 67 χρονών, αλλά επειδή έχω να διακονίσω μια ομάδα νέων ανθρώπων, νιώθω συνεχώς την υποχρέωση ότι ό,τι ας πούμε καινούριο ή διαφορετικό μπει μέσα στη ζωή, όπως και η επιλογή να διαλέξουμε ε, το OK Initiative Space, που είναι πολύ διαφορετικό από τα δικά μου δεδομένα τι είναι ας πούμε, ένας χώρος τέχνη. Ε, με βάζει σε μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ δημιουργική και πολύ καρποφόρα. Οπότε λέω πάντα ναι. Μετά πολλές φορές το μετανιώνω. Όλυμα. Αλλά στο τέλος κερδίζει η απόφαση του ναι. Γιατί υπάρχουν δυσκολίες, αλλά στο τέλος καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος πάει μπροστά. Εμείς πρέπει οι μεγαλύτερη ηλικίας να παραχωρούμε αυτό το χώρο στους νέους που έρχονται μετά από μας. Και νιώθω λίγο σαν... Ε, ότι μπορώ να δώσω αυτή τη δυνατότητα. Είναι έτσι μια. Ε, γοητεύομαι από αυτό ότι να Προχώρα και εγώ από πίσω, και εγώ δίπλα. Ε, σε αυτό λοιπόν το project, η απόφαση που δόθηκε είναι να, να σκεφτούμε. Ε, το, ε, που ήρθε σε μένα όλο έτοιμο, η αλήθεια είναι, δεν ήμουνα στη διαδικασία. Ε, όλα τα κομμάτια της ε, δημιουργίας ενός project από την αρχή μέχρι το τέλος πέρα από το κομμάτι της έκθεσης και το residency της Λοξάνδρας όλο το άλλο που αφορούσε αποκλειστικά την ομάδα ενδυνάμει να χωριστεί σε πάρα πολλά κομμάτια τα οποία κομμάτια όμως ε, άπτονται ακριβώς Τη οργάνωσης και τη παραγωγή ενό project. Δηλαδή, διεύθυνση παραγωγή, επικοινωνία, διατροφή, διαμονή, όλο, εισιτήρια, μετακίνηση, τα πάντα. Τα δηλαδή, πέρα. Ε, ε, θαυμαστά. Α, θαυμαστά κιόλα. Ε, ναι, γιατί και εδώ πάλι μπήκε το θέμα. Ε, Εμεί δουλεύουμε με ζευγάρια. Δηλαδή, με, με team, δηλαδή δύο. Με δύο δηλαδή. Και οπότε κάπως είναι, σαν όποιο είναι λίγο πιο πάνω στη σκάλα, πρέπει να σκύψει να πιάσει και να βοηθήσει τον άλλον να ανέβει στο άλλο σκαλί. Αυτή είναι όταν λέμε βοήθεια. Μόνο αυτό εννοούμε στο ενδυνάμει Δεν εννοούμε τίποτα άλλο. Αν, αν εγώ έχω βρεθεί ήδη εκεί να σκύψω, να μην προχωρήσω μόνο μου καταπάνω. Δεν είναι αυτό. Όχι μόνο έχει Να έρθει στο ίδιο σκαλί με μένα, να πάω ένα σκαλί. Και κάποια στιγμή και οι δύο περπατάμε μαζί τα σκαλιά. Αυτό είναι το πολύ μεταφορικά και πολύ. Τη ρεοοοπτικοποίηση τη ε, ε, ε, εικόνα. Ναι. Αυτό έχω πάντα στο νου μου. Δεν έχει νόημα να είμαι. Και αυτό το κάνω και εγώ, σαν leader τη ομάδα. Το κάνω στα άλλα παιδιά. Δηλαδή, κάθε φορά, ε, αυτά που ξέρω, τα δίνω. Να... Και είμαι εκεί για τα πάντα. Ακόμα για τα ορθογραφικά λάθη, για τα σημεία στήξη. Αλλά εσύ το γράφει. Εγώ είμαι δίπλα να στο κάνω αυτό που αυτή τη στιγμή δεν είσαι ναι. σε θέση να, να κατανοήσεις η, Ο χώρος αυτός σταύρω, Σταύρο Γιατί δεν είπε η Ελένη πιο πριν Ότι ο χώρος δεν είναι αυτό που θεωρώ συμβατική γκαλερή Ή αυτό που mm. έχω συνηθίσει ως γκαλερή χώρο τέχνης ναι. τι, έχει, τι έχει αυτός ο χώρος που ναι. ε, Δεν έχει κάτι σαν χώρος ε, Μάλλον περισσότερο εννοεί τη δομή του ε, δεν είναι, είναι ας πούμε, δεν έχει μια κατεύθυνση σίγουρα κερδοσκοπική οπότε έχει ένα, μια κοινωνικοπολιτική ας πούμε κατεύθυνση ε, και βασίζεται στη δημιουργία μιας κοινότητας, ας πούμε, είναι ε, community based ας πούμε ιδέα στο να δημιουργηθεί μια κοινότητα ε, υπερτοπική, διεθνής ίσως ε, και σε αυτά που λέει η Ελένη ε, έρχομαι να συμπληρώσω πάλι στη συνεργασία μας με τον Έλσον. Σκεφτήκαμε και τον τίτλο για όλο αυτό το κομμάτι της βοήθειας. Δηλαδή ξεκίνησες και εσύ και λες αυτά τα άτομα με τη... να βοηθήσουμε κτλ. Η Ελένη το θέτει ε, ξέρεις, σε ποιο βάθος, στ... πιάνει τη ρίζα της αλληλεγγύης. Ε, παρά βοήθειας δηλαδή πάντα έχουμε μια θέση εξουσίας ε, οπότε μα, θέτουμε τον εαυτό μας σε μια εξουσιαστική θέση σχώραμε και εγώ στην Ελλάδα δε. έχω μεγαλώσει <σκυρ> που ναι, ναι, θεωρούμε τα λάπηρα άτομα δεν το λέω έτσι Όχι, ναι. Ναι. μα το είναι πολύ ωραίο... ωραίο που μπορούμε να, να το, να το αυτό αυτό και παίρνω αλλά αυτό και ο τίτλος, ο τίτλος ευκαιρία, ακριβώς, και, σένα, ότι... και ο τίτλος I got it though έρχεται σαν μια απάντηση ότι σε αυτό τις βοήθειες το έχω το έχω παρόλα αυτά ευχαριστώ για τη βοήθεια αλλά το έχω, ε, Οπότε βασιζόμαστε σε αυτή την ιδέα και όντω έπρεπε ας πούμε, όλα τα άτομα ε, να συμμετέχουν σε όλες τις ομάδες ε, για να ενισχυθεί αυτή η δήλωση. Ε, και είναι και μια δήλωση από μόνο του ότι όλες οι ομάδες είναι μεικτές ε, μια δήλωση για τα έργασιακά δικαιώματα των ατόμων αυτών, μια δήλωση γενικώ πως υπάρχουν μια, σε, σε, μια, σε μια φόρμα κανονικοποίησης και ξέρεις, normalized αυτό το κομμάτι πως πρέπει να μπουν, να ενταχθούν και σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Η κανονικοποίηση εμένα δεν μου κολλάει καθόλου. Πιο πολύ θεωρώ δηλαδή ότι δεν θα καταφέρουμε να κανονικοποιήσουμε τίποτα. Εγώ ε, ε, ε, ε, ε, ε, επενδύω προς την αποδοχή της ποικιλότητα. βασικά. Mm -hmm. Εγώ και εκεί αυτό το είναι κανονικοποίηση. Δηλαδή mm. ότι αλλιώς θυματοποιείς ομάδες, αλλιώς είναι ομάδες μεμονωμένες, πρέπει να είναι normalized ότι, ξέρεις, ότι αυτό, αυτά τα άτομα βρίσκονται. Να αυτή η πλήρη αποδοχή. Αυτή ότι η είναι νόρμα Ότι αυτό έρχεται Και ποιος αποδέχεται ποιον Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που Κανείς θέλετε. κανέναν πια δηλαδή, έχω την αίσθηση. Με ποιο δικαίωμα εγώ να αποδεχτώ εσένα <laughs> Εγώ θα έλεγα να με αποδεχθείς εσύ Μας έχουν βάλει σε ένα παιχνίδι αποδοχής Ενώ θα πρέπει να συνεπάρχουμε όλοι μαζί Χωρίς να θυατουμε. Ακριβώς Έχουμε η αποδοχή δρόμο. κρύβει ένα κομμάτι υποχώρησης ναι. Δηλαδή όταν λες αποδοχή είναι ότι κάτι υποχωρώ και υπο αποδέχω μας Θα σου Ενώ αφήσω, αυτό ναι. που λέει η Ελένη ότι είναι ξέρεις, συνύπαρξη, συμβίωση Και αυτό με τη συμβίωση έχει πολύ σημασία στην ομάδα Ζούμε πάρα πάρα πάρα πολύ μαζί Ταξιδεύουμε πολύ μαζί εμ, Ξέρουμε πολύ καλά ο ένας τον άλλον εμ, Έχετε, ίσαστε... Αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόμασταν πάντα Έναν κοινό τόπο που να συναντιόμαστε και αυτό για μας είναι η τέχνη. Γι' αυτό για μας είναι το project. Αν δεν υπήρχε στη μέση mm -hmm. αυτού του κύκλου ένας πυρήνας, κάτι, ένας μαγνήτης ο οποίος τραβάει όλα μας τα ενδιαφέροντα εκεί, δηλαδή σε αυτό το project ας πούμε, κάποια άτομα από την ομάδα δεν συμμετέχουν, δεν τους ενδιέφερε. Αυτό δεν σημαίνει ότι mm. δεν ήταν και αυτοί μέσα στην mm. οργάνωση, μέσα... Απλά, λέμε, παιδιά, εγώ δεν το έχω. I don't got it. <laughs> <I> don't... <laughs> <laughs> yeah. Κατάλαβες. Και, λέ... και είναι και το μέσο ακριβώς αυτό που λέει η Ελένη. Δηλαδή ε, εμείς είμαστε εδώ, τα λέμε, μιλάμε. Βασιζόμαστε πάρα πολύ στην ομιλία, στην άρθρωση, στο λόγο. Ένα άλλο άτομο, οποιοδήποτε είναι αυτό, μπορεί να επικοινωνεί οι κώδικές του, να είναι μέσω της ζωγραφική, μέσω άλλων πραγμάτων. Και πολλές φορές προσεγγίζουμε ε, άτομα, οποιονδήποτε, έτσι. Και έχουμε ήδη στο μυαλό μας απαιτήσει από αυτό Δηλαδή να κάνουμε ερωτήσεις, να μας απαντήσει Να γίνει τέτοιο Με έναν τρόπο που εμείς περιμένουμε να μας απαντήσει Δηλαδή ε, ο λόγος έχει ιεραρχηθεί πάρα πολύ ε, ψηλά πούμε, στην κοινωνία μας Η αυτή τη στιγμή. Η νόηση ακριβώς Η νόηση. Και αυτό, πούμε, ακόμη και σε αυτό το πείραγμα τέχνης, θέλουμε να δούμε πέραν του conceptual. Δηλαδή, πέρα αυτό, δηλαδή να δούμε τη σύγχρονη τέχνη και τη παραγωγή καστικού προϊόντος πέρα από τη νόηση, όπως την αντιλαμβάνεται ο δυτικός κόσμος. Ε, του rationalism, του ορθολογισμού. <χαι> και, και πετυχαίνεται αυτό. Ε, Πολύ και με το ενδυνάμει δεν μπορεί να μην πετύχει γιατί ε, ξεκινάει μια πρόταση με, με έναν ρεαλισμό ναι σήμερα είναι ε, ωραία μέρα αλλά δηλαδή ποιο, ποιος, ε, πια, ποιο, στην ερώτηση ποιος δρόμος στη Θεσσαλονίκη σου αρέσει περισσότερο η απάντηση ήταν εμένα μου αρέσουν τα Σαββατοκύριακα Εμένα αυτός με τα νερά που πετάγονται από το πεζοδρόμιο και έχει και κάτι σίδερα γύρω-γύρω. Ναι. Δεν θυμάμαι καν πώς τη λένε αυτή την πλατεία, αλλά καταλαβαίνω ακριβώς αυτό που λέει Θέλω λες. να πω, οι απαντήσεις που παίρνει σε ταξίδι... βάζουν σε μια σκέψη ότι για μένα χώρος δεν είναι ένας τόπος. Είναι ο, ο χώρος μέσα μου. Τι κάνω εγώ μέσα στα Σαββατοκύριακα. Ναι. Α, αυτό είναι το, το, το πάρα πολύ ωραίο που ε, εγώ έχω... Αλλά αυτό που έλεγε πριν Σταύρου για... Ε, για την, για την αναπηρία και τα λοιπά. Συνέβη κάτι χθες που δεν το ξέρεις, θα το μάθεις τώρα mm -hmm. αυτή τη στιγμή. Ε, μίλησα με τον Φίλιππο, ο οποίος θα είναι ένας από τους μέντορες mm. μας εξαιρετικός την Παρασκευή... Το επιθετό του, Βασίλειου. Βασιλείου. Βασιλείου. Με τον οποίο είχαμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα για το πώς θα πάει, τι περιμένει, τι θα είναι και τα λοιπά. Και μου λέει, ξέρεις όμως, έχω πάθει ένα ατύχημα προχθέ. Έχω γλιστρήσει και έχω ρίξει μηνίσκου Ολική ρίξη μηνίσκου Και του λέω Φίλιπέ μου αν δεν μπορείς να το κάνεις Μην ανησυχείς Δεν θέλω να το βιώσει σαν υποχρέωση και τα λοιπά Και μου λέει τι λες τώρα Τι μου λες Οφω, δεν το ξέρω, ε. Ναι τι μου λες Αυτή τη στιγμή βιώνω κάτι Από αυτό που πάω να κάνω Με έναν άλλο τρόπο Εγώ θα έρθω με τις πατερίτσες μου και θα το κάνω με τις πατερίτσες μου. Γιατί ε, θα έχουμε μέσα ατομά τα οποία είναι για μένα είναι ένα προ, μια πρόσκαιρη αναπηρία. Έγινε μέσα σε πέντε λεπτά. Και mm. με έβαλε πάρα πολύ να σκεφτώ. Mm. Ε, φοβερό δεν είναι ότι mm. εμείς ας πούμε με την γενετήσια, ας το mm. πούμε, αναπηρία ε, και τα λοιπά από τη μέρα που γεννήθηκαν τα μέλη της ομάδας. Την μέρα που γεννήθηκαν Υπάρχει ένα θέμα η Λοξάνδρα έτσι γεννήθηκε. Ε, ξαφνικά ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται να μας ερεθίσει, να, να, να, να, να, μας, να μας πάει στο, σε έναν άλλο κόσμο, να μας επηρεάσει κτλ. Θα είναι πιο equality δεν έχει από αυτό νομίζω. Και θα κάνει και σωματικό. Work, και θα σωματικό. Σο δάσκαλος ε, σωματικότητας και τα λοιπά Α, οπότε αυτό είναι το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Είναι τα εκβοντώ, δάσκαλος τα και είναι και είναι. οπότε θα κάνουμε ε, το τελικό προϊόν αυτού του συλλογικού έργου θα είναι μια ηχογράφηση αλλά που θα έχει ε, προκύψει από σωματικές ας πούμε, ασκήσεις ή ε, επιτελέσεις της ομάδα. Ε, ανυπομονώ πάρα πολύ για αυτή τη βδομάδα, για τα έργα που θα δημιουργηθούν Πραγματικά πάρα πολύ. Αυτά θα πάνε εντωμεταξύ, γιατί τώρα όσο το ακούω το project αυτό, μου αρέσει να πάει και έξω. Προβλέπεται να πάει και στο εξωτερικό, γιατί είναι αμαρτία. Νομίζω Μακάρι. υπάρχουν... Ε, ε, ωραία, τώρα έφτασες στο, στο καυτό. Ζουμί, έφτασες στο τώρα, ζουμί, εγώ δεν το ξέρω. Ε. Έφτασες σα, στο πιο δύσκολο. <laughs> ότι ωραία τα λέμε, <laughs> καλά τα λέμε. <laughs> πώς γίνονται. Με mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. σάλιο. Από το 8, λοιπόν, κάτσε τώρα να δούμε το σάλιο. <laughs> Από το 8... Υποθέτω ότι για να σας πάρουν σοβαρά τα κρατικά... Ε, να πάρετε κάποια επιχορήγηση ή κάτι, άργησε. Ε. Όχι. Α, με εκπλήσει τώρα, ευχάριστα. Όχι. Ε, όχι. Μπράβο. Το 2012, από το 2008 μέχρι το 2012, που είναι τέσσερα χρόνια, ε, δούλευα την ομάδα με, να, για να αποκτήσει ένα κώδικα, να αποκτήσει ικανότητε, να αποκτήσει... Ε, Παρουσία ε, Όχι μόνο, Α, ξέρω, πρακτικά πράγματα Να αντέχουμε να περπατάμε Να αντέχουμε να τρέχουμε Να αντέχουμε να ακούμε να... Ήτανε ε, ένα ας το πούμε πρόγραμμα με project Το οποίο όμως ε, να σου το πω πολύ απλά. απλά Όσοι ήτανε να φύγουν φύγανε αυτό. Όσοι δηλαδή για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε Κάναμε πολύ ωραίες παραστάσεις Τι σκηνοθετούσα εγώ είχαν επιτυχία, ήταν πολύ καλές Ωραία, αλλά δεν ήταν αυτό που θα έβγαζε το ενδυνάμει προς τα έξω. Λοιπόν και το 2012 κάλεσα ε, μια αγαπημένη ας πούμε μαθήτρια από το τμήμα καλών τεχνών στο τμήμα θέατρου, την Ελένη την Ευθυμίου, που είχα παρακολουθήσει όλες τις, τις δουλειές και με γοήτευαν πάρα πολύ και τα λοιπά. Τη ζήτησα να έρθει να σκηνοθετήσει μια παράσταση όπου το θέμα της δόθηκε από τα μέλη της οικογένειάς μου, την Λόρα και τον Έλσονα, που ήταν ωραία τα λες, καλά κάνεις παραστάσεις, αλλά για την αναπηρία πότε θα μιλήσεις, γιατί δεν ασχολείστε με αυτό που σας καίει, γιατί δεν είναι κάτι που θα έτσι όπως το βιώνετε. Και κάναμε λοιπόν τον άνθρωπο ανεμιστήρα, υπός να έναν ελέφαντα, το οποίο το ξεκίνησα εγώ, αλλά κάποια στιγμή επειδή ήταν ένα θέατρο λυρικού ε, έπρεπε να εισχωρήσω πολύ βαθιά και το τι συμβαίνει με στην οικογένεια, με στα παιδιά, με τα αδέλφια. Εκεί εγώ έκανα ένα full stop και λέω εγώ δεν είμαι ψυχολόγος, <χιχι> δεν είμαι εκπαιδεύτρια, δεν είμαι σκηνοθέτης. Οπότε το ανέλαβε η Ελένη η οποία δεν ήξερε τίποτα, δεν είχε δει καν άτομο με να πει, κανένα στη γειτονιά έτσι. Και βούτυξε εκεί και εγώ της είπα ότι Όταν μου είπε τι θέλεις να κάνουμε με αυτό τη είπα θέλω να φτιάξει μια παράσταση Χωρίς να σκεφτείς τίποτα Που να μπορεί να πάει στο Φεστιβάλ Αθηνών Και πήγε, και πήγε. Έτσι. Ε, δηλαδή θέλω να πω με αυτό Ότι πάντα σκεφτόμουν λίγο ε, Το θέατρο ειδικά Και τις Γιατί δε, ε, Η πρώτη καστική Έκθεση που έκανε η ομάδα εν Ήταν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Έκανε στο Μπενάκι μια παρουσίαση φωτογραφίας, έκανε ε, δεύτερη έκθεση στο, στο Μακεδονικό Μουσείο τέσσερα χρόνια αργότερα. Θέλω να πω, δεν είναι ο σκοπός να. το σκοπός είναι να φύγει μια ομάδα με και χωρίς αναπηρία και να μιλούμε για μια εξαιρετική παράσταση, ακριβώς, για ακριβώς. μια εξαιρετική. Αυτό όμως για να το πετύχει πρέπει πραγματικά να αποκτήσεις μια ορατότητα και μια... να δουλεύει. Πάρα πολύ. Εμείς σκέψαμε αυτό το project τώρα που συζητάμε. Ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και τους τελευταίους τέτοιους μήνες δουλεύουμε σχεδόν τρεις σχεδόν καθημερινά τέσσερις. Όλη η ομάδα. Ε, αλλά που λες για τους πόρους; ναι επιχορηγού, επιχορηγούμαστε από το Υπουργείο Πολιτισμού και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Παρα πολύ. Ναι. Και μπαίνουμε και σε ε, προγράμματα που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα. Φέτος για πρώτη φορά ε, επιχωρηθήκαμε γι' αυτό. Είχαμε μια υποστήριξη σημαντική από τη ΔΕΗ. Μπράβο, τη και αυτής. Ε, μετά βρίσκουμε μικρούς, μικρούς ε, φίλους. Αυτούς τους φίλους Οι, να, οι, να οι οποίοι όμως πολύ. κάνουν ένα πολύ μεγάλο έργο. Δηλαδή η εταιρεία σύντησης Κομπατσιάρη που έχει αναλάβει όλοι μα τη διατροφή εδώ στην Αθήνα. Για κάποιον μπορεί να είναι ένα τίποτα. Yeah. Για μας είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί είμαστε 30 άτομα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. βράδυ είναι, είναι. Οπότε, ναι. Και χρειαζόμαστε πόρους. Αυτό είναι το, το μεγάλο ζήτημα ε, που απασχολεί εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια το ενδυνάμει σχεδόν αιμονικά. Εμένα δηλαδή και την Ελένη την Ευθυμίου και τη Βιτόρία Κοτσάλου και τον Μανώλη τον που είμαστε όλοι καλλιτέχνε, αλλά. Είμαστε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΙΝΑΜΗ, είναι οι πόροι. Πιστεύεις αξίζουν πόρους αυτοί εκεί στο ΕΔΙΝΑΜΗ? Φουλ. Επειδή τους έζησες Όλοι γι' αυτό. Όλοι αξίζουν πόρους, φουλ αξίζουν πόρους. Ε, επειδή έζησες, έζησες τον τρόπο εργασίας τους, έζησες την όλη διαδικασία. Ναι, ναι. Σε πίθει α πούμε ότι η ομάδα ΕΔΙΝΑΜΗ τελικά κάνει κάτι καλό. Δεν τήθεται ζήτημα αν αξίζουν ή όχι. Ε, προφανώς η δουλειά και ο μόχθος όλων των ατόμων η δομή που ο σεβασμός και όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί είναι αξιοθαύμαστο ε, Αλλά αν δούμε και το κομμάτι των πόρων και τι ατζέντες ας πούμε και ο ένας που δίνει το πόρο του ας πούμε από τις μεγάλες εταιρείες ξέρεις, που, τις, που δίνουν τους πόρους είναι μια άλλη κουβέντα Κοίτα καλό είναι οι εταιρείες κατά μένα να μην κάνουν εξέπλυμα και να βοηθάνουν ουσιαστικά να μην λένε τώρα είναι στη μόδα αυτό το χρώμα, mm -hmm. α το ξεπλύνουμε Ακριβώ. Δηλαδή χρώμα... υπάρχει ναι. και αυτό. Να υπάρχει θα παρά... μια συνέπεια. Ναι, Ακριβώ. Στο εξωτερικό υπάρχει. Βλέπει ότι το Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου έχει σταθερού. Εγώ χρειάζομαι. Εμεί χρειαζόμαστε να... ε, ε, μια κρατική μέρημνα, mm. η οποία να είναι όχι βάση project. Ακριβώς. Να είναι μια κρατική μέρημνα, η οποία θα βάλει αυτή την ομάδα σε μια τροχιά που θα μπορεί να ε, σκέψουν ότι η έδρα της ομάδας αν δυνάμει είναι το σπίτι μου. Yeah. Γιατί όταν mm -hmm. παίρνεις επιχορήγηση για τα project ή από το Υπουργείο, είτε από ιδιώτες, είτε από οργανισμούς, είτε είναι ο είτε είναι νιάρχος, υποστηρίζουν το προϊόν, υποστηρίζουν αυτό που έχεις να δώσεις. Δεν μπορώ, δεν... Σκέφτεται καθ... κανένας ποτέ αυτό που λέγεται foundation. Πώς θα γίνει αυτό. Έχεις κομπιούτερ για να το κάνεις. Έχεις εκτυπωτή. Αυτά τα χρήματα να ζητά το ενδυνάμει. Αυτά τα θεμελιώδη. Αυτά που είναι τα... στην οργάνωσή του. Ε... Υπάρχουν και άλλες ομάδες αντί ομάδα ενδυνάμει. Νομίζω όχι. Με αυτή... αυτό που είμαστε όχι. όχι άρα... ε, και ούτε με το... Με το έργο, υπάρχει μια εξαιρετική ομάδα θεάτρου, η ομάδα θέαμα, μια εξαιρετική ομάδα χορού οι Έξι και βέβαια, βέβαια. Ε, που ίσω μπορεί να τα έχουν καταφέρει καλύτερα από εμά του των επίπεδο το... πόρων, α... γιατί ξέρω ότι έχουν έτσι έναν ωραίο χώρο κτλ. Και, και μπράβο του. Εμεί έχουμε και το πρόβλημα ότι είμαστε Θεσσαλονίκη για να φτιάξει. Γιατί το είναι το πρόβλημα τέτοιο. να είστε Θεσσαλονίκη, έχετε και μετρόπια. <χει> ναι, ε, είμαστε, είμαστε μακριά από το... Από, το κέντρο. από το κέντρο Και αυτό δεν το λέω μόνο για το ενδυνάμει Και εγώ είμαι ηθοποιός χρόνια ε... Μωρέ, το... Αλλά είναι έτσι, είναι έτσι Αυτή τη στιγμή κανένας στο θεάτρο δεν ξέρει ότι τι, τι υπάρχει και τι Εκτός από την Αθήνα, όχι, ναι. από την Αττική ναι. Η αλήθεια είναι πως η αποκέντρωση σε αυτό, καπετάνιο μου <χει> Δεν έχει πετύχει. Και εγώ Θεσσαλονίκη είμαι. Ε, άρα μπορεί <χει> να μου πει και εσύ ότι. <χει> Ακριβώς. Απ' την άλλη όμω το θαυμάζω αυτό διότι είναι μια πόλη που έχει ενέργεια για τέτοια πράγματα. Εγώ α πούμε, ζώντα δίπλα στο OK initiative space και με τον ε, Σταύρο κτλ. Ε, Λαχταρώ να γυρίσω πίσω και αυτό, και αυτό το ακούγεται. Το no shun, φτιάξει. Και να φτιαχτεί από το ενδυνάμει, αν θέλει και με τη βοήθειά του. Ένα αντίστοιχο ok initiative space για τους θεσσαλονικούς Σκέψου ότι έχουμε μια εξαιρετική καλών τεχνών Έχουμε αρχιτέκτονες Έχουμε τμήματα θέατρου Δηλαδή είναι μια πόλη που σφίζει Αν το αν ήθελες να το πεις Από πρώτη ύλη καλλιτεχνική δημιουργίας Μα το βλέπω κάθε φορά που πηγαίνω στο φεστιβάλ Αντίστη πράγματα, ακριβώς δηλαδή Και δεν το έχουμε αυτό Δεν έχουμε ένα χώρο που να πούμε Ας το κάνουμε. Mm -hmm. Είχαμε το δύναμό Μπορεί να παλιά. υπάρχουν. Το, το δύναμό. Ναι, αυτό ήταν ένα. Υπάρχουν σώμα. και άλλα project space. Γενικώ τα project space και στην Αθήνα δεν έχουν έτσι αρκετά πώς να πω. Ναι, ναι, ναι, δεν, δεν, δεν υπάρχει ε, ορατότητα. Και αυτή τη φορά όντως είναι πολύ ιδιαίτερο και για μας για αυτό το project. Ότι έχει πάρει τόσο ορατότητα γιατί πάλι μπορούμε να έρθουμε ξανά στην συζήτηση και πριν για τις χορηγίες αλλά και όλες αυτές και συνεντεύξεις και πράγματα που μας έχουν προσεγγίσει από άτομα ας πούμε που μπορεί να μην ήρθαν καν στην έκθεση δηλαδή σκέφτομαι άλλες συνεντεύξεις για ένα σκηνοθέτη μια ταινίας θα την έπαιρνε αν δεν είχε δει τη ταινία Δηλαδή σκέφτομαι και τέτοια πράγματα ε, ε, ναι, Η αλήθεια μ. στο θέατρο Συμφε... μιλάς Ναι Ναι. ναι. ναι, στο ναι, θέατρο ναι όχι. Εδώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι και ενημετ... Ενημερωτική η εκπομπή ας πούμε Αλλά σκέφτομαι ότι είναι άλλες συνεντεύξεις Και γραπτές που μιλάνε Για την έκθεση συγκεκριμένα και Μόνο τι Λοξάνδρε και τα άτομα που δεν έχουν έρθει από την εκπαίδευση. Πιθανότατα δη... να ο... μου το κόψουν εμένα αυτό τώρα στο μοντάζ, <laughs> αλλά επειδή εγώ δημοσιογράφο δεν είμαι, αρθρογράφο είμαι ουσιαστικά και καλλιτέχνη. Ε, εδώ όμω παρα... κάνουμε ένα λάθος ναι. Άλλο το ενημερώνω ναι. και θέτω ερωτήσεις και ενημερωτικές, απαντάς, πόσο κρατάει, πότε και θέλει. Και άλλο η κριτική. Στην ενημέρωση mm. έχει το δικαίωμα να μην πας ποτέ να το Ναι, ναι. γι' αυτό λέω, εδώ είμαστε μια ενημερωτική κουβέντα. Ένα πρωινάδικο. Αλλά ενημερωτική... είμαστε ένα πάνω. <laughs> ε, αλλά είναι και άλλες κριτικές από περιοδικά τέχνης και τα λοιπά, που δεν ήρθαν, απλά πάλι εστιάζουν δηλαδή, λαθεμένα σε ένα κομμάτι πως... Πιστεύουν, δηλαδή ένα clickbait κομμάτι. Μα για μένα τώρα <laughs> ασφαλώ. Για το κομμάτι ε... τη αναπηρία. Το τυράκι εδώ θα ήταν οι ανάπηροι ζωγραφίζουν. Ναι, ναι. Οι εκφράζονται, λά να ακούσετε, κατάλαβε. Είναι... Δεν πάμε κατά εκεί όμως. Μα είναι έθνο και αυτό και Απλώς Απλώ έχουμε και ένα χρέο mm -hmm. ε, ε, σαν εφόσον η ομάδα δυνάμει έχει μια κοινότητα, όπω όλε οι κοινότητε. Είμαστε και μια κοινότητα η οποία υποστηρίζει τη δυνατότητα, σωστά. Δεν μπορώ να υποστηρίξω τη δυνατότητα αν δεν δείξω την πορεία. Έτσι, ότι από εκεί έφτασες εκεί, άρα όλοι μπορούν να ξεκινήσουν και να φτάσουν εκεί. Έχουν τη δυνατότητα. Μέσα σε αυτή την επικοινωνία της δυνατότητας έχουμε, είμαστε λίγο ε, υποχρεωμένοι. Θα έλεγα να πούμε ναι η Λοξάνδρα έχει σύνδρομο down Έχει Αλλά αυτό δεν τη σταματάει με τίποτα Που σημαίνει ότι αν μια Λοξάνδρα μπορεί να παίξει στο εθνικό Ή μπορεί να κάνει έκθεση ή μπορεί μπορεί Κι άλλοι άνθρωποι μπορούν με το, με το ίδιο θέμα Και αυτό ανοίγει ένα πολύ ωραίο κόσμο για όλους εμάς τους γονείς Γιατί μιλάμε μιλάμε μιλάμε για την αναπηρία Αλλά το τι είναι για το γονιό τον ίδιο για την οικογένεια ε, τώρα με κολλάζει να σου κάνω την ερώτηση που δεν ήθελα να σου την κάνω. Όχι, να μου την κάνω. Άλλαξε τι στη... ήθελα να σε ρωτήσω. Ότι πιστεύω ότι τη μέρα που ήρθε το κορίτσι στην αγκαλιά σου, που το γέννησε, ε, μην μου πει ότι δεν άλλαξε η οπτική σου για τα πάντα. Για τα πάντα. Ε, αυτό πιστεύω και εγώ ότι όταν έρχεσαι. Για τα πάντα. Ότι σου φέρουν ένα πλάσμα που ξέρει εκείνη την ώρα με το που το βλέπει. Όχι ότι είναι άσχημο, όμορφο ή οτιδήποτε. Αν για το πώ θα ζήσει. Και ζεις... ήταν δίδυμη. <laughs> να στο κάνω πιο δύσκολο. Ε, όταν γεννιέται ένα παιδί με βασικέ Έχεις ε, τρεις βασικές ερωτήσεις που σου Τι θα κάνω τώρα Πώς θα είναι η ζωή μου από εδώ και μπρος Η δεύτερη είναι ε, Θα την αγαπήσει κανείς Θα την ε, περιποιηθεί κανείς τι θα, και, Η τρίτη και πιο βασική Και πιο ουσιαστική είναι Τι θα γίνει το παιδί μου όταν εγώ πεθάνω Αυτά τα ζούμε Είναι τρεις Ολόκληρε ερωτήσει που τις, όποιο γονιό και να ερωτήσεις, αυτές θα είναι. Όχι, με βέβαιος γι' αυτό γιατί σου λέω το σκεφτόμουν εγώ έντονα αυτές τις μέρες τώρα που προετοιμαζόμουν λίγο έτσι για τη συζήτηση που θα κάναμε και έλεγα εντάξει δεν, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι αν... Όχι, αλλά αυτός ο δρόμος από την απελπισία στο πόσο ευτυχισμένη είμαι που την έχω, πρέπει να αναγραφτεί. Ναι, γεννήθηκε ένα κορίτσι με σύνδρομο ήταν το 1992... Αλλά το 2024 είναι μία σπουδαία προσωπικότητα. Αλλά δεν μπορούμε να, μην, να ξεχνάμε την αφαιτηρία. Για κανέναν άνθρωπο δεν θέλω να ξεχάσω την αφαιτηρία. Ειλικρινά για κανέναν. Ε, δεν θέλω να ξεχάσω την αφαιτηρία ενός βοσκού στην πίνδο, ο οποίος αποδέχεται από αγάπη ή από κατανόηση κτλ. Το γκέι αγόρι του. Έχει μία πορεία. Αυτή δεν μπορούμε να την... Στη δική μου αντίληψη Δηλαδή το ότι εγώ έφτασα τώρα Σε αυτή την ε, νοητική Και ψυχολογική και κοινωνική Κατάσταση της αποδοχής Ή μπλα μπλα κτλ Δεν μπορώ να, να ξεχάσω ότι, είμαι, ότι ήρθα στην Ελλάδα 10 χρονών από την Κωνσταντινούπολη το κοριτσάκι που μιλούσε μόνο Τούρκικα άρα έχω άλλη πορεία Από έναν άνθρωπο Που μεγάλωσε αλλιώ Με τα γαλλικά και το πιάνο ε? Ναι, ναι, και ότι ναι. εγώ έκανα θέατρο και οι γονεί μου δεν το ήξεραν καν γιατί φοβο... δεν θα μάφηναν ποτέ δεν ποτέ ήτανε... Ναι παιδί μου σπούδασε, γίνε καλλιτέχνης Τώρα η... τα χρόνια είναι ζωγράφος, άπερα στην καλό τεχνών Τι ωραία, τι ωραία σπουδάζει θέατρο Εκείνα τα χρόνια ήταν μαύρα για όλους εμάς Και τώρα ακόμα η τέχνη δεν σου δίνει, δεν σου δίνει ψωμί θεωρητικά σου δίνει άλλα. Αυτό είναι το μυστικό με την τέχνη, ε. Τι θυσιάζεις γι' αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι ε, σου δίνει κιόλα. Ποια έχουν αρχίσει τα πράγματα να κοστολογούνται. Καλά τα λέμε εμείς εδώ τώρα. Μήπως να ρωτάγαμε για κάποιο μέλος της ομάδας Εν Δυνάμει σε ζωντανή σύνδεση με Θεσσαλονίκη να μας πει την άποψή του. Ε, θα ήταν πολύ καλό με τη Θεανό την Κόντα ε, μέλος της ομάδας Εν δυνάμει που συμμετείχε σε όλο το project πάρα πολύ ε, δυνατά και συ, με πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Ε, πρέπει να την καλέσουμε. Να την καλέσουμε τηλεφωνικά γιατί έχουμε και αυτή τη δυνατότητα πια. Θεανό είσαι εδώ. Καλημέρα. Γεια σου. Ε, η, απλή, η ερώτηση είναι πολύ απλή. Ε, πώς ήτανε για σένα που για πρώτη φορά... Ε, όλοι πήρατε μέρος από την αρχή μέχρι το τέλος σε όλη τη δημιουργία, το συντονισμό και την, στις ιδέες αυτού του project του ΑΙΓΟΤΙΖΟΥ. Φανταστική και παράλληλα λίγο αγχωτική. Τι, τι σε άγχωσε, ε? τι ήταν το πιο αγχωτικό θα έλεγες. Η ιδέα ήταν φανταστική σαν ιδέα για πρώτη φορά. Που το είχε κάνει λίγο αγχώθηκα. Σύ. Στον καλλιτεχνικό πάντα άγχο, σαν ιδέα, επειδή πρώτη φορά το είχε κάνει, και δεν το είχα πει, σαν κάνει, είχα ένα άγχο, να μην κάνω τίποτα λάθο. Αν και στον καλλιτέχνη, να κάνει λάθο, δεν είναι και κακό, γιατί μετά αυτό σχηματιάζει. Είσαι πάρα πολύ σωστή και αυθόρμητη, οπότε έχει πιάσει και το Τι είναι η τέχνη. Μπράβο σου. Και πιστεύεις ότι σου έκανε καλό αυτό που συμμετείχες. Τα πρώτη φορά που το έκανα, πάντα το έκανε ένας άλλος. Οπότε είχα ερώτητα ότι το κάνει ένας άλλος. Και εγώ είμαι απλά χαλαρή. Ενώ τώρα πήρε ευθύνες, ε. Ναι. Είναι αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε το καλλιτεχνικό. τεχνικό να σε ρωτήσω κάτι κι εγώ. Ε, θεωρείς ότι... Ότι αυτό ο τρόπος έβαλε να σκεφτείς περισσότερο Να, να, να λάβεις έτσι με, με τις ιδέες σου Και ότι οι ιδέες σου εκπληρώθηκαν Νιώθεις ότι συμμετείχες αληθινά σε αυτό Αυτό εννοείται Με ποιον τρόπο το έγινε Αυτό είναι πάντα πίστευα ότι κάποια στιγμή θα γίνει Με ποιον τρόπο έγινε αυτό με τον τρόπο του να, του να αναλάβουν αυτή τη, τη δικά σου π.χ ότι θα φάνε τα παιδιά και πότε, και τότε να έχουν και, εμ, Αυτό να, το κομμάτι να πω μάτι, να πω με αρχώνει πιο πολύ απ' όλα να προσθέσω και, και κάτι που έκανε η Θεανού. Ουσιαστικά ένα από τα, τα, τα βασικά που έδωσε στο project ήταν στο κομμάτι τη επικοινωνία. Όπω με, με το που αρχίσαμε να συζητάμε, κατευθείαν έβαλε ε, πάρα, πάρα πολλέ καινούργιε ιδέε που δεν τις είχαμε σκεφτεί ποτέ. Όπω, α πούμε, π.χ., ότι το όλο το δελτίο που πρέπει να είναι σε ηχητικό. Ε, έκανε όλο το, το project πολύ πιο συμπεριληπτικό, Θεανό, από τη δικιά μα μεριά, ε, σε ό,τι είχε σχέση με επικοινωνία στα πάντα και στα socials και τα, τα πάντα, ας πούμε. Η Θεανό, λοιπόν, έδωσε ιδέε, είπε, Λούκα. Ε? Ε, ναι, ναι, ουσιαστικά εκτό από αυτό που κέρδισε η Θεανό, εμεί κερδίσαμε πάρα ναι. πολλά γιατί είχε ιδέε τι οποίε δεν είχαμε σκεφτεί καθόλου. Γιατί δούλευε στο κομμάτι το επικοινωνιακό και τι δημόσιε σχέσει. Οπότε, α πούμε, π.χ., κατευθείαν η πρώτη ιδέα ήταν το δελτίο τύπου πρέπει να γίνει και ηχητικό. Γιατί κάποιο που δεν μπορεί να διαβάσει. Έχω δώσει ιδέε το δελτίο τύπου που έχουμε γραφτώ να γίνει τυχητικό για ανθρώπους που δεν βλέπουν ενώ οπτική αναπήρια πάντα και να γίνει και γραφή και να γίνει και για κωφός. Με τη νοηματική. Να έχουμε μετάφραση στη νοηματική, μπράβο. Μπράβο για τις ιδέες σου, πάντα. Και αυτές οι ιδέες συνεχίστηκαν συνέχεια, δηλαδή. Είχα εγκαιρία και με τους δύο μου, αλλά και με βαρήκο εις το ίδιο, οπότε είναι ένα από τα κομμάτια που οφείλω πάντα σε αυτό τους δύο. Ευχαριστούμε τη Θεάνο από τη Θεσσαλονίκη. Θεάνο κόντα. Η Θεάνο κόντα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει αυτό το ωραίο άγχο στο καργαλιστικό των καλλιτεχνών και μου άρεσε. Πολλέ φορέ χρησιμοποιούν τη λέξη άγχο για πολύ καλά πράγματα. Έχει καθίσει αυτή η λέξη σαν να, να περιγράψει πάρα πολλά πράγματα, ενώ δεν θα έπρεπε. Εννοεί αυτό το, την ανυπομονησία, το, τον ενθουσιασμό, <laughs> το, την αγωνία. Να, να, αλλά πάντα από τη μεριά της φωτεινής πλευράς του άγχους. Είναι, είναι, είμαστε και σαν τον αλγόριθμο τα μυαλά μας γενικά. Ό,τι τον ταΐσουμε τον αλγόριθμο θα μας το πετάξει. Και προφανώς έχουμε ταΐσει τον τελευταίο καιρό τη λέξη άγχος πολύ στον κόσμο. Οπότε μπαίνει στα λεξιλογιά μα με όλες τις μορφές. Θεωρώ... Ναι, ε, ε, Εσύ τώρα ε, χωρίς άγχος Είμαι Τι... με πάρα πολύ άγχος Αλλά όχι με αυτή την έννοια yeah, yeah, Είμαι yeah, yeah. με αυτήν που είπε μόλις τώρα ο Σταύρος που, ε, που το λέει Με πολύ ωραίο τρόπο Ότι είναι αυτή η ανυπομονησία Να πάνε όλα καλά Να μην γίνει καμιά στραβή Να, να, να το ευχαριστηθούμε να, να, Ότι έρθει να το πάρουμε Εγώ ε, ε, ε, ε, έχω δυσκολία Όταν ε, δεν ακολουθώ, δηλαδή αν σπάσει κάτι θα βρω ένα τρόπο να το κολλήσω και μετά θα πω έπρεπε να πάρεις καλύτερο υλικό για να μην σπάσει. Αλλά την ώρα που σπάει λέω φύγαμε, θα, θα το... ναι, γιατί νιώθω και πολύ μεγάλη ευθύνη για ένα πληθυσμό πίσω από μένα, αυτό είναι που με... Αν ήθελα να πετάξω ένα βάρος, θα ήταν αυτό. Και πού πάμε όλοι τα Χριστούγεννα και μέχρι, μέχρι πότε είναι τα, η τρίτη τελευταία φάση του project? Ξεκινάει αφού τελειώσει αυτή, δηλαδή 20 Δεκέμβρη κάπως, θα ξεκινήσει αυτή η τρίτη φάση. Ε, τα Χριστούγεννα πάμε, όπου πάμε, ξέρω εγώ. Είναι το break μας. <laughs> α, μετά είναι οι διακοπές. Και, ε, πού είναι, στην Κυψέλη είναι ο χώρο. Ναι, ακριβώς. Ε, Κεφαληνίας μην... 7 είναι ο χώρος Α στη γνωστή Είναι ας. ισόγειο κατάστημα έτσι Που ήταν κλειστό χρόνια Πιο παλιά ήταν καφενείο Πολύ πιο παλιά πηγίο όπως να πω Και είναι ένας χώρος ανοιχτός όλη τη, όλη τη μέρα όχι, Ή συγκεκριμένες όχι. μέρες Είναι Τετάρτη με Κυριακή 5 με 9 το απόγευμα αυτό είναι το ωράριο του... Του επισκεπτήριου. Του αλλά... επισκεπτήριου. Ναι, ακριβώς. <laughs> αλλά αν μου στείλετε, ξέρω εγώ, αν στείλετε, μας στείλετε inbox, εγώ, στο Instagram, μπορούμε να κάνουμε και ένα άλλο visit. Αλλά αυτό είναι ότι θα βρεις κάποιο άτομο εκεί και η έκθεση θα είναι ανοιχτή. Και τι γράφω στο Instagram, άμα θέλω να... Okay. Dot space και το ok είναι με ay. Ok. <laughs> και η ομάδα ενδυνάμει... Μετά από αυτό Μετά από αυτό δεν θα... ξεκουράζεται το... Αυτό ήθελα να μάθω ότι... Δεν ξεκουράζεται Έχουμε μια παράσταση χορού ε, που θα παιχτεί στην Ιταλία στην Φιλανδία στη Θεσσαλονίκη και στην Πράγα Είμαστε σε ένα δίκτυο ε, θεατρικών ομάδων και μετά πάλι δεν ξεκουράζεται το καλοκαίρι Έχουμε ένα μεγάλο art camp για ένα μήνα Που σε ένα χωριό στη Σόφια. Ah. Ναι, με. Το, το, η, η συμμετοχή είναι από. Ε, για, ε, αυτά δεν έχουν να κάνουμε άτομα με αναπηρία. Συμμετέχουμε σαν. Το σημαίνει είναι ότι ενδυνάμει κάνει δυναμικά πράγματα ναι, από Και ξεκινάμε φυσικά αυτό την, την τέταρτη φάση, όπως την περιέγραψε. Την τρίτη φάση, όπως την περιέγραψε. Ο Σταύρος ε, αναζήτηση πόρων και φιλόξενων χώρων για να καταλήξει αυτό το, το η συλλογική καλλιτεχνική δημιουργία στο μόμος. Εύχομαι τα καλύτερα. Ε, πριν κλείσουμε, έχετε κάτι τελευταίο να δηλώσετε Σταύρο Καπετάνιο μου? Να δηλώσω κάτι τελευταίο. Δεν ναι, έχω. <laughs> Αν πω, να σας δω στο χώρο ε, και στα επόμενα project και να παρακολουθούμε εδώ και το ενδυνάμει τα επόμενα project. Αυτό. Μια ενίσχυση ας πούμε πιο αυτόνομων πρωτοβουλιών, θα συνιστούσα. Σας ευχαριστώ πολύ και <laughs> συμφωνώ με αυτό που ναι, συνιστάς. Ναι αυτό που λέει ο Σταύρος είναι πάρα πολύ σωστό ότι ε, γίνονται πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα αλλά δεν παίρνουν την ορατότητα που θα χρειαζόταν. Ε, τώρα λέει ο Σταύρος ότι υπάρχουν τέτοιοι και εγώ δεν του ξέρω. Και αν δεν του ξέρω εγώ Σημαίνει ότι πάρα πολύ πάρα, πάρα, σου Θέλω να πω είναι και ευθύνη Σταύρο... και δικοί μα να τα ακολουθούμε αλλά και δικοί του να, να μα ενημερώνουν. Να... Ναι, Σταύρο, θα ήθελα μια λίστα με αυτού του χώρου. Αν μπορεί να μου την προσθέσει. Έχουμε προστηλείς. και μια κολεκτίβα, όλοι αυτοί οι ανεξάρτητοι ε, αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι μεταξύ μα που είμαστε αρκετά αλληλέγγυοι, μοιραζόμαστε τα υλικά μα, τον εξοπλισμό μα. Ενώ, for free, ναι. όλοι μεταξύ μας, ε, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις ε, ε, δράσεις που γίνονται. Πού τη βρίσκουμε αυτή την κολλεκτίβα, υπάρχει κάπου στο ναι, ίντερνετ. Ναι, λέγεται και στο Instagram και υπάρχει και website, collective of collectives. Α, okay. τι ωραία. Dot, com ή ε, Τώρα δεν θυμάμαι, το website νομίζω.com. Dot, dot com. ε, λογικό, dot com θα είναι. Γιατί το ενδυνάμει έχει και αυτό το ναι. com του. Ναι, έχει. Επό εκεί γκουγκλάρετε ομάδα εν δυνάμει και θα δείτε τα ωραία που κάνει. Και ίσω όποιοι ενδιαφέρεστε να ανήκετε και εσείς αυτή την οικογένεια, στείλτε κάποιο μήνυμα. Ελένη,. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και του δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για την οπτική την ωραία που μου δώσατε. Ε, εύχομαι τα καλύτερα. Και κλείνοντα, εύχομαι έναν κόσμο που υπάρχει ποικιλία ανθρώπων. Όλοι έχουν ονόματα και δεν έχουν ε... ελλείψεις. Ναι. Έτσι θα το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε. Συνέχισε αυτό που κάνεις γιατί το κάνεις καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. <Συκλή> <Συκλή> Love is crazy, love is blind